Ja, emi Οι ανθρωποι ασμούν, να έχουν όλοι το δικαίωμα το ίδιο στη ζωή Οι καπιταλιστές να μας ελέγχουν δεν μπορούν να έχουμε λίγα λεφτά για αγορά να ανακριβεί ΣΥΑΤΟ βγαίνει πράγμα, έχουμε εξεγερθεί Είναι και Ανταβός και Μπεκ Ο κόσμος θα αλλάξει, Βαρκελον και Γκέτεμπορ, τους έχουμε αρνηθεί να Φλωρετία η επαναστάση στην πράξη Στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο στην Ελλάδα η φωνή μας ακόμη Πιο πολύ θα μεγαλώνει, θα τους σταματήσουμε Σαν το Σεπέμβρη στην Πράγα το κίνημα άλλη μια φορά Λαούς θα ενώνουν να με στιμήρουν Οραματίζομαι τη γη και της αλληλεγγύης Να τρέχει η πηγή, τους καπιταλιστές να τρέψουμε σε φυγή Να μην ανοίξουνε ξανά στη γη πολεμνική πληγή Για την αιωλέα, άλλο μήμα στη ζη ανεργία Όχι για πολέμους λεφτά, μα για παιδεία Όχι στην Παλαιστίνη, άλλη αδικία Όχι στον κόσμο άλλη πυρηνική κυβεία Το 35 ώρο να καθιέρωθεί Και όχι στο λιωπύρι, δουλειά σαν το σκυλί Ο κόσμος θα αλλάξει όσο επαναστατεί Και δε θα τον αλλάξουν οι φασιστές στην πουλή Αυτή είναι η πρώτη δημοσιογράφηση στην ιστορία the entire world. Το κατέλαθέν τη νύχτα των φραγμάτων Σουφάσιο το κέντρο μάιστου 60, Κάνει μάχε. Το δρόμω πρόαγγελιστα Μια τι μάχε που με κάνουν τώρα να επαναστατώ Να θέλω να παλεύω ελεύθερο να δω. Το καταπίεσμένο πάλιστή λαό. Πρέπει να καταρρίψουμε τον καπιταλισμό. Που γεννά και ο πολλού φτωχό Ο κράτος δίνει κάθε χρόνο. Λεφτά για εξοπλισμού. Λεφτάω από του κόρου Μασκό ενδιασμού. Ενώ όλοι οι μαθητέ φυτούν και όλοι αναρωτιούνται γιατί τόση ανεργία γιατί παραμένει αμόρφωτη αυτή η κοινωνία για να χαίρονται τα όμπλα τους στρατούς, τα Υπουργεία επικίνδυνα τα λόγια μας το 2003 θα μας ποιμώσουν όλους στον όνομα τρομοκρατία εκλοεκλογική περίοδο υποσχέσεις και θα πολιτική μερητορία που στάζει μόνο ψέμα να ψηφίζουμε μας βάζουνε όλους στη σειρά και υποσχέσεις τους μετά φεύγουνε σαν τρένα κηδεία, θα είμαι ο πρώτος οργάνωτης στην κ Μουσάξουμε τα τέσσερα σημεία Έχουν όλοι αυτοί κοινοβουλευτική ασυλία Κλείστε το κοινοβούλιο και την αστυνομία Θέλω να μας δείκουν τρακώσοι κάθε τέσσερα χρόνια Δε μου φαίνεται πως έχει καμία ουσία Αυτοί δεν μας εκφράζουνε μας θέλουνε πιόνια Κάθε τέσσερα χρόνια λεπτά δημοκρατία